Είσαι έτοιμος. Είμαι. Εγώ ετοιμάζομαι. Έχω πάρει κράνος. αλεξή φέρω γυλέκω. Έχω σκάψει το λάκο μου, βάζω τώρα σακιά γύρω γύρω. Βάζω και τη γλιτώσω από την έκρηξη των επενδυτών. Το λάκο ο... σου καλάκα, ο... τον έσκαψες. Ο να ο... είσαι ο... έτοιμο. Ο... Θα μας Δεν θα μας αφήσουν αυτή τη φορά ούτε λέω. Αυτό με το ποτέ δεν το κατάλαβα. Έχει σκεφτεί κανείς, το έχει δοκιμάσει γιατί Εγώ το έχω δοκιμάσει, δεν μιλάω έτσι. Το τι φαγούρα φέρνει. Και τρώει και πας να ξυστείς και κολλάς ολόκληρο. Πλατανόφιλο παιδιά. παιδιά, πλατανόφιλο ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Τσίπρα, εφού έκανε τι αγορέ να χορεύουν, δείχνει τώρα τα δόντια του στη διαπλοκή, eh. Α, ναι, δεν τα δει και κα... εσύ. Και είναι κοφτερά τα γαμμένα. Φτερά, θα του ξεσκίσει. Κοφτερά, που λέγαμε παλιά. Φτερά, λέγαμε, αλλά τώρα είναι κοφτερά. <laughs> κοφτερά και πούπουλα. Η γάτα των Ιμαλαίων, το ξέρει. Πρώτη δαγκανιά η γάτα έχει φάει. Και ο καημένο. Το... Ο καημένο, είδε. Ο, ο καμένο, το κατάπια το λάφο στην Ζάλα, ε Το κατάπια τώρα. Άρα, δεν το, το, το λε και το κατάπια δεν έχει χώρο να το βάλει. Αυτό που ο φοράει τα περσινά σακάκια ενώ. Είχε δεν τον μπορώ. Σαν να φορέσω το σκάκι του πεθαμένου, βάλαγα από μουράψου, τράβα το πίσω. Ο Λεβέντη, εσύ φάγει την ηλεκτρονία στη βιβλίτα, είπε. Ναι. Μεγαλείω, έτσι. Καλέ, ερχόμαστε τα πράγματα, τα λέω εγώ. <laughs> θα βούμε μετά πολύ λίγα χρόνια και θα πούμε αφού θα κάνουμε κόμμα. Ναι. <laughs> Ποτάμι, εμεί θα το κάνουμε ο οχετό. Και θα λέμε, θα είναι ο οχετό και θα λέμε α με πιστέψτε μα, λέμε αλήθεια. Κάναμε τόσο χρόνια ραδιόφωνα και τόσο χρόνια τηλεόραση. Άρα λέμε αλήθεια, έχουμε πει αλήθεια. <laughs> α, πολύ ωραίο αυτό, ναι. ναι Αυτέ <laughs> μα σκι θα λέμε κι εμεί θα μαγάνε ανησυχε. Μην ανησυχείς. Μην το κάνουμε. <laughs> Ότι θα μα Θα πούμε. Κελείτε σα την αποστόλη. Ναι, Μωρή, κράτο μου καλά. Ε, ρε, σε, να πιστεύω. Καλά, εντάξει, σε παίρνω από το South Hampton, αφού αγγλία είναι η πρώτη φορά. Ακούω τώρα και την εκδοχή και λέω να τον πάρω. Από το South εμένα τι τιμή. Έλα, αρεσί αποστόλη. Σε ακούω κάθε μέρα και σένα και το θύμα. Μωράκι, θα, μω, πω... καλά κάνει. Πόσο χρόνο είσαι? 32. 32, 32. Yeah. Ε, εντάξει, yeah. στα όρια του είτε εμένα. <laughs> Αλλά οκ. <okay. laughs> εχθές που βλέπω βουλή, παρακολουθούσα πραγματικά ήταν τρομερό τόσο γέλιο έχω καιρό να κάνω. Και το άλλο παρακολουθούσα τα σχόλια από το Twitter και αυτό που ήθελα να πω είναι σε όλους αυτούς τους ε, καλούς Έλληνες ότι όταν λένε για το κουκουέ συνέχεια ότι λέει εδώ και 20 και 30 χρόνια τα ίδια πράγματα, θα πρέπει λίγο να ρωτήσουν τον εαυτό του. θα σε προλάβω πριν το πει. Δεν θέλει ο κόσμο τα ίδια πράγματα, θέλει άλλα πράγματα δεν το Το κουκέφτει που δεν προσαρμόζεται με τον κόσμο. Πολύτε. Ο κόσμο θέλει να πει, σήμερα αυτά αύριο άλλα ΣΥΡΙΖΑ. Α πούμε Πασό, κάτι νουδού. Τι πα και μου λε τα ίδια 50 χρονιά ή παράτα μα. Δεν θα γίνουν τα ίδια. Αλλάξα, συνθήκε, αλλάξαν όλα. ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μνημόνιο, αύριο αντιμνημόνιο. Και αντιστρόφω. Σα αγαπώ, αγαπώ τόσο πολύ. Μια μου εσύζε. Δεν συσχίζω, συγνώμη. Έλα παίζουμε αγάπη μου, τι θέλει να πει. Τίποτα, ήθελα να σου πω ότι θα αγαπώ τόσο πολύ. Δεν το πιστεύω ότι θα έφτιασαμε τι μία ε, να είστε καλά και έτσι και ο θύμιο για την για του. Έλληνε του εξωτερικού, η ελληνοφρένεια δίνει πάρα πολλά πράγματα και να είστε πάντα καλά. Τι δίνουμε στου Έλληνε στο εξωτερικό, γιατί δεν έχουμε απολαύε. Μόνο δίνουμε. Άμα είναι έτσι, να το εξαργυρώσω, να το πουλήσω. Καπιταλισμό έχουμε, μνημόνιο, κρίση. Να βγάλουμε λεφτά. Δίνεται δύναμη. Άρε, που. <συρίζει> τσάμπα τα δίνουμε αυτά. Δίνουμε τσάμπα δύναμη. Έχετε το άλλο. Όχι, Ρεσί, μα δίνεται δύναμη γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, σαν εσά στην Ελλάδα, τουλάχιστον. <συρίζει> Προσπαθούν προσπαθούν να αλλάξουν κάτι Οι περισσότεροι είναι έτσι, μην αποθαρρύνεσαι Οι περισσότεροι στην Ελλάδα έτσι είναι Προσπαθούν να αλλάξουν κάτι Σόβρα, κοχεσμένο, το... σκισμένο, τέτοια πράγματα Καναπέ να πάρουν καλύτερο, τέτοιο Αλλά οι περισσότεροι Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> Α, σε τρώει λίγο. <laughs> Πρώτον, χαρά στο κουράγιο σου. Έχω εκνευστεί πάρα πολύ με σου τελευταίο καιρό. Έλα, ρέμισε. Δεν μπορώ να ρεμίσω. Σε παίρνω άλλος τώρα ότι πληρώνεσαι για αυτό που κάνει και τι <laughs> μαλακίες Θε να έρθει να μου πάρει την κούραση, τον εκνευρισμό, την ένταση. Για αυτό θέλω να σε βρω. Και να σε ρωτήσω για τρίτη φορά που θα είσαι <laughs> <laughs> Ήραι το βράδυ, δεν χρειάζεται να ξημερώσεις, δεν έχουν πρωινό. Εντάξει, για γύρισμα που θα πα. Θε να το τραβήξουμε κιόλα. Μόρι ανώμαλε όλες. Ε, θα έχω και ε, σαμπάνια, ε. έλα, για. Για τη Μακεδονία πήγα, ρε φίλε. Δεν έχω κανένα θέμα αν λέγεται Μακεδονία ή όχι, αλλά θα το πάω και λίγο παραπέρα. Εφόσον επιμένουν να λέγονται Μακεδόνε, και εφόσον όλοι έχουν ομολογήσει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική από το μεγάλο βασίλειο του Φιλίππου, τότε δεν βλκούμε τα Σκόπια, Ρωμανικά. Γιατί δεν χρόνια, κουβέντα, Α, να πούμε Σκόπια, είναι τα Σκόπια του πάρουμε να πούμε. Να λέγονται Μακεδονία, Κουστά, <σταλείως> τι ακούγο με τους Όχι, ρε παιδί μου, θα είναι λεγόμενη λαγο Σιγά. έτσι Εδώ είμαστε Εδώ πέρα, 400 χρόνια του Ά, φίλε, δεν ξέρω, εμεί είμαστε Πελοποννήσι. Δεν ξέρω τι κάνει εσύ. Εγώ από εκεί μου προμάκρατο, στο διάλειμ. Στο Κουκούλα δώσε. δεν Προνώνον, ονόματα καμενικά. Αυτή πρέπει να κλείσει σε ένα μήνα. Έχει ξεκινήσει. Είναι καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. περιφερειακά εννοώ και μέσα στην Αθήνα τώρα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, δίνει υποχρεωτικέ άδειε στου υπαλλήλου τη, ρευστοποιεί εμπόρευμα αλλά δεν αποζημιώνει. Δεν θα δώσει σε κανένα αποζημιώσει. Εντάξει, Εντάξει, δεν το, το κάθε πριν, θα πάει παίρνει τηλεοράσει. Φάξει πίτει του θα είναι ένα big brother ολόκληρο. Κόβει ένα κομμάτι το... ψήνει για το... το... τηλεόραση. Θα φάσει κάτι. Ούτε το καλώδιο. Και το καλώδιο. Το καλώδιο έχει μια χρήση. Πά αύριο μετά μια εξέταση, μια κολονοσκόπηση. Στο καλώδιο έτοιμο. Κάνει οικονομία από εκεί δεά σε χρεώσει. Όμω πα στο καλώδιο, παίρνει μαζί σου και τίλο, να δώσει και μόνητρο να κοιτάει μέσα το κολάτερό σου. Θα προσθεθούν άλλε 600 οικογένειε ανέργων. Αυτό έχω να πω μόνο. Και αυτό ο κύριο το 2004 είχε ψηφιστεί. Θα πούμε τον είχαν εκλέξει ω ο καλύτερο Έλληνα επιχειρηματία από την κυβέρνηση Καραμαλή. Ο κύριο Αλογομούρη τότε, υπουργό οικονομικών. Όχι Άλογο Κούβη. Τα βλέπει. το είμαι. Με 12 ώρα άκουσε με 480 ευρώ. Ήταν ο καλύτερο Έλληνα επιχειρηματία τη χρονιά. Ε, το επιχειρηματίε μη το βλέπει ότι ο καλύτερο είναι αυτό που είναι καλύτερο με του εργαζόμενο. Αυτό που κάνει και ανάλογα η οικονομία στην τσέπη, το α πούμε, που κρατάει του εργαζόμενου χαμηλά. Γιαλογοσκούφιδε, και αυτό το καλό αυτό είναι. Συνήθω αυτοί είναι που είναι, είναι πρωτοπόρευ αυτά. Αυτό θα του κάνει ατομική σύμβαση, που θα του δώσει 40 άρκα, θα, θα τον έχει ανάσφαια, αυτό. Θα πληρώνει πληρώσετε τηλεοράσει, αυτό είναι ο καλό. Υπάρχει και το άλλο. Βλέπει τώρα αριστερή κυβέρνηση και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν η κυβέρνηση ακόμα σε μαρά πάνω, θα κάνει βγει δρόμο έτσι. Τώρα δεν με λέει κανένα. είναι αυτό το όχι πια δάκρυα. Μνημόνιο, όχι και δάκρυ. Αυτό σου κάνει ο τσίπρα. Να εκτιμάμε yeah. και αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς και στην άλλη περίπτωση πάλι θα το στο μνημόνιο στον κόβλο. Απλά τραφιώσαν μεκ το κέντρο, σε πλακώναν οι μπάτς και σου ρίχνει ένα δακρυγόνα. Yeah. Τώρα δεν πας καν μεκ το κέντρο. Και στη μία περίπτωση yeah. μνημόνιο και στην άλλη περίπτωση. Τι εκτιμάμε yeah. τελικά. Yeah. Αυτόν yeah. που σε κάνει yeah. να συνηθίζεις yeah. να μην βγαίνει. Σοπατή, με ποια με τη ζωή Όχι, με το Ταμείο της Τράπεζας μπήγα στις 100 δόσεις mm. και κάθε μήνα πάω στον Κινσέ Καλή είναι η δέσμευση, <συμή> με πιέζει, δεν ξέρω αλλά τελος πάντων, <συμή> εσείς <συμή> με γνωστάρετε να ξέρεις αυτή τη σχέση, τα παιδιά εσύ θα τα γεννήσεις <συμή> το ζόρι της γέννας τουλάχιστον εσύ θα το τραβήξεις Ποιος το Ταμείο, μια είναι γυναίκα στο Ταμείο, μια είναι άντρας, με ποιος το τραβήξεις Ναι, όπως και να είναι το Ταμε Εντάξει, δεν είναι, είναι μόνο Δεν είναι νούμερο. Είχε μεταλλαγμένοι αδερφή μαζί με αυτέ τι μεταλλαγμένε αδερφέ που είναι μέσα εκεί 300. Γιατί μεταλλαγμένη, θα... παιδί μου, και όχι κανονική. Μεταλλαγμένη αδερφή είσαι μεγάλη κιόλα. Αυτέ τι ξεφωνημένε. Όχι και μεγάλη εμένα. Και ξέρεις... Μεγάλη σε και φαίνεσαι. Και ξέρει γιατί. Θα σε πω. Ναι. Γιατί τα πρόβατα είναι πολλά και ο τσομπάλο είναι ένα. Κατάλαβες κανέναν ηχασί. Όσοι ακολούσαν τι όλε οι μεταλλαγμένε. ξέρει. Άντε να σε πάω αύριο με κενό. Νόργιος και Νόργιος θα την ακούσεις ενεργοποιημένη. Ναι, μην σε χάσουμε. Εσύ, φίλε, βαρεθήκαμε να ακούμε αυτού. Το ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Το έχουμε υπόψη μα. Γιατί δεν βάζετε κανένα άνθρωπο που μα πίνει καμιά λύση στο πρόβλημά μα. Δηλαδή, εγώ προτείνω την εξή λύση. Εφόσον τι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τραπεζικοί υπάλληλοι, και κυρίω οι δημόσιοι, να μην εφαρμόσουν τι τη Αυτή η κυβέρνηση βγήκε με ψέματα. 100% έχει ποινική ευθύνη για αυτά που κάνει. Και Ριζοσπαστικό μου φαίνεται πολύ, δεν ξέρω αν το έχουμε. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. για το σύστημα, συνέχεια το σύστημα και το σύστημα. Ο Τσίπρα θα εφαρμόσει μέτρα μόνο και δεν θα τα εφαρμόσουν κάποιοι κάτω από αυτόν. δηλαδή οι πάλι. Ότι οι δημοσιοπάλληλοι Δεν θα, θα το κάνει ο ένα, θα φύγει, θα έρθει άλλο. Θα το κάνουν οι καρανίκε. φίλε, να, να το κάνουν μαζί όλοι το κάνουν, και... δεν πολύ για να τα κάνουν όλα αυτά. και είναι Πώς το είδες αυτό το τσίρκο εκεί μέσα προχτές Διασκεδαστικό Εγώ ότι έχουν απαγορευτεί τα ζώα στα τσίρκο mm. Θα μπορούσε να μην έχει να έχει μόνο ακροβάτες mm. Μόνο καμένους ξέρω εγώ και τσίπρες Κολοτούμπες Να έχει τα ζώα δεν είναι σωστό Είμαι κατά Είμαι κατά Τα αυτά ήταν ήσυχα κοριτσάκια Η φουφούλα τη λέει η σοφούλα Ο Βαγγελάκης, τα παιδάκια Η Θα τα μη τα λένε βρέτα, δεν μου λες... ναι, τα αγώγεια τη το ξέρω αλλά γιατί. Πού φάνηκαν αυτά τα μισυχα παιδάκια εκεί μέσα τη σχολή. Κάποιο δεν κάνει καλή δουλειά. Για να έχει νεύρα η βούλτεψη, κάποιο δεν κάνει καλή δουλειά. Πολύ βαθιά το πηγαίνει πάντα, δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω. Πόσο εμβαθύνη. Τι... Ε, τι να κάνω το ελέγχω νομίζει. Πώς... Είμαστε κι εμεί που είμαστε τέτοιο, του βαθού. Ο Τσάχρο Δημητράκης, που γκρέμισε τον κόσμο τότε, όταν του αποκάλυψε πω ο Αποστόλη που ακούει στο ραδιόφωνο κάνει και τον Τσολιά και τον Παλούρδο, Είδε το βίντεο με τη συνάντηση Τσολιά Μπαλούρδου. Τρελάθηκα, άστα. Ξέρε, τη ρώτησε? Αν ο Τσολιά και ο Μπαλούρδο είναι δακτυλόκουκλε. Δακτυλόκουκλες, βρώμικο ακούγεται yeah. αυτό. Εννοείς, θα βάζουμε στα. Στα βάχτυλα, yeah. yeah. να ναι <laughs> <laughs> <laughs> <μπαίνει το> <laughs> Και έψου, τύπα, θα σκέψου τι παθαίνει κούκλα. Σαν κούκλος μιλάω πάντα. Επίση επίσης με ρώτησε ποτέ βρήκε στην τηλεόραση ο Θα βγει τώρα στο x που ξεκινάει. Η πατρίδα μας μικρή, η πλάνη δεν μεγάλη. Όλοι περιπλανιόμαστε σε σκοτεινή πλεκτάνη. για σου Απόστολε. Την κουφάλα της Σιριζέα, την αγάπη. Που παίρνει κάθε τόσο και μα τα σπάει να πει το εξή ότι ένα ο οποίο υπογράφει τρίτο και τέταρτο μειμό, απλά και μόνο ενσωματώνται και τα προηγούμενα. Όπω και αυτό που θα υπογράψει πέμπτο και έξω θα εσωματώσει και όλα τα προηγούμενα. Και να μην βλέπει πίσω από κάθε μνημόνιο Κουτσούμπα και καπεκαρύν. Όπου βλέπετε ο καθένα φίλο μου, τι είναι από του πώ θα πω στο καθένα τη βλέπει στην τραβωμάτα του. Από θα μα ακούει. Θα από πω θα εγώ θα μας ανάμεσα στη τραβομάρα του καθενό σου. Έλατε, καλά κανεί. Να είστε καλά παιδιά. <Κι> τι σημαίνει τι γενικά θέλει τη ειδιά! Την έτσι και το Λοιπόν, άκου αποστωλή. αυτό που τώρα είναι, εξακριβωμένο. Αυτοί οι τύποι είναι διοριστούν ή έχουν διοριστεί και και βρίζουν, πηγαίνουν εδώ πηγαίνουν εκεί τέτοια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το χειρότερο. Τι? Να τα κάνουν τσάμπα. Όχι. Ρε, δεν Υπάρχει λοιπόν... αυτή η περίπτωση Με... άσου, δεν Άσως. έχει χειρότερο. Άσως. Γιατί αν θα πει εντάξει. Πέφτει μέσα στο σπίτι, Άξω σου μισθός, θα πει. Μπράβο, αξίζει, καλά κάνει. Αυτοί που το κάνουν τσάμπα Θέλω να βάλεις αυτόν τον uh, Παπάρα τον Συριζέο Ποιος από όλους Αυτό που σου λέγει ότι ψήφιζε παλιά Κουκουέ Και τώρα ψηφίζει Σύριζα και γιατί δεν σειρίζουμε τον Τσίπρα Ναι, ναι Ναι, πες σου, Παπάρα ότι όποιος ήταν Κουκουέ Και έφυγε και πήγε στο Σύριζα Με αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρας Ή πήγε στη λαέ, ή ξαναγυρίζει στο Κουκουέ Όποιο μένει τώρα στο Σύριζα ή λαμόγιο είναι ή λύθιος. Κατάλαβε αγόρι μου ότι ο Τσίπρας είναι πολύ ευγενικό παιδί. Επειδή σας περνάει το μνημόνιο με τρόπο, χωρί το... δάκρυα. Είναι αυτό, ότι το κάνει αυτό, το κάνει πολύ ευγενή. Τάπα το... και προχθέ το... τηλεοπτική, όχι πια δάκρυα. Σου περνάει τόσο ήπια το μνημόνιο που το χαίρεσε σχεδόν.